Κεφάλαιο Α, σελίδα 865, στίχη 1 έως ο, ο ενανθρωπής σας προαιώνιος Υιός του Θεού». 1. Πολλάς φοράς και με πολλούς τρόπους κατά των πρόχριστού παλαιότερων χρόνων ομίλησε ο Θεός στους προγόνους μας, δια των προφητών, κατά τας τελευταίας δε αυτάς ημέρας που επήρε τέλος η Παλαιά Διαθήκη, μα ομίλησε δια του Ιού. 2. τον οποίον εγκατέστησε κληρονόμων και κύριων όλων των κτισμάτων, δι' αυτού δε δημιούργησε και όλα όσα έγιναν εν χρόνο. 3. Αυτό υπήρχε πρώτη δημιουργίας λαμπρά ακτινοβολία της ενδόξου φύσεως του πατρός. Ήτο λοιπόν φως εκ και συνάναρχος με τον πατέρα, αφού ο πατήρ πάντοτε ακτινοβολούσε και ουδέποτε υπήρξε σβησμένος ήλιος. Ήτο ακόμη και ακριβές αποτύπωμα και ζωντανή εικόν της του πατρός ίσως δηλαδή και απαράλλακτος προς τον πατέρα και περιέφερε και κυβέρνα τα πάντα με το παντοδύναμον προς του, και αφού έγινε άνθρωπος και δια του εαυτού του και της θυσίας του αίματός του έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών μας εκάθισε στα τα δεξιά της μεγαλειότητας του πατρός ετιμήθη δηλαδή και εδοξάς ὑπὸ του Θεού και ως άνθρωπος και ανυψώθη ψηλότερα από όλην την κτήση διότι εκάθισε και άνθρωπος αυτόν το θρόνο άνθρωπος πατρό.